6 τα 4 και 3 είμαστε στον πάλμο των γεγονότων, είμαι ο Νίκο Καραμπάσης και θα είμαστε για δύο ώρες εδώ στα μικρόφωνα του θρηλυκού σταθμού μας. Μουσική Κρόνια πολλά στο και στην Νεκταρία σήμερα που γιορτάζουν. Στην εκπομπή μας σήμερα έχουμε πολλούς καλδισμένους και τη δεύτερη ώρα τη εκπομπή θα είναι εδώ στο στούντιο ο εκφωνητής του ηρωικού Πολυτεχνείου του 1973 ο κύριος Δημήτρης Παπαχρήστος μαζί με τον αρχιτέκτονα τον Γιώργο τον Κουμαντάκη οι οποίοι ήταν εκείνες τις ημέρες στο πολυτεχνείο και θα έχουμε μια συζήτηση 45 χρόνια μετά τι έγινε, τι έφτυξε, πώς τι ελπίδε υπήρχαν ε, θα τα δούμε στη συνέχεια Η ρύθμιση το ήχο, Μαρίνο Ρούσο. Καλημέρα Μαρίνο. Υποστήριξη εκπομπής Σοφία Ράμμου. Καλημέρα Σοφία. Μαζί μας μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλεφωνικό μας κέντρο 21220 943. ή να μας στέλνετε ένα μήνυμα γράφοντας 943. Αφήνατε ένα κενό το μήνυμά σας και μας το στέλνετε στο 19619. -19. Η χρέος είναι 31 λεπτά του ευρώ με το FIPA. Επίσης μπορείτε να μας ακούτε διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο με το, μέσα από το κινητό τηλεφωνό σας, το tablet ή το PC σας στην ιστοσελίδα μας www.xfm943.gr και στην διαδικτυακή πλατφόρμα μας που μεταδίδει ραδιοφωνικά προγράμματα το Radio radiolive24.gr Φυσικά και στο, σε όλα τα social media, facebook, twitter, instagram Πάμε κατευθείαν στην εκπομπή και στα θέματα μας Στη συνέχεια θα προσπαθήσουμε να έχουμε και τον κύριο Μπάμπη Καραθάνο Τον πρόεδρο των βόρειοπυρετών που μέχρι τα ξημερώματα κρατούνταν από τους Αλβανούς Μαζί με τους άλλους ομογενεί μα για τα όσα συνέβησαν με την, ε, Στην κηδεία του Κωνσταντίνου του Κατσίφα Μετά από ένα θρύλαρο 12 ημέρων βέβαια έτσι και μετά από τις νέες προκλήσεις του ΕΔΙΡΑΜΑ. Δούμε και στη συνέχεια. Πάμε όμως τώρα στην ε, τηλεφωνική μας γραμμή, όπου είναι ο Στέφανος Σιμοντάς, για να δούμε τις προσφορές της εκπομπής μας και τα νέα από το χώρο του αυτοκινήτου. Καλή σου μέρα, Στέφανε. Καλημέρα, καλημέρα στους και στο, στο, στο διόφωνος, στου δοκροατές διόφωνο, στο μας. Ευχόμαστε να έχουμε ένα καλό τριήμερο. Ο Ήριαμό, θα έχουμε και πάμε δυναμικά διότι σήμερα νύχτο μου ανοίγει, εγκαινιάζεται η έκθεση η αυτοκίνηση 2018 με πολλές ειδήσει ότι σύντομα η Μάζδα επανέρχεται στην Ελλάδα από γνωστό όμιλο που έχει γαλλικές εταιρείε να μην πούμε και ονόματα το έχουμε αναφέρει και παλαιότερα το λέμε και τώρα και επωλήθηκαν εταιρείε Καβασάκη και ΣΥΠΣ συνοικιάσεις από τον όμιλο Θεοχαράκη στον όμιλο του Κυριακόπουλου και ελα αυτό είναι μια κίνηση που βλέπω ότι σε λίγο και άλλη εταιρεία θα μεταφερθεί πάλι προ το ψυχικό. Είναι κάποιε ειδήσει που το λέμε αποκλειστικά σήμερα, Νίκο, να το ξέρει. Είναι ειδήσει που ε, δεν κυκλοφορούν στα τραπέζια ακόμα. Αλλά τις μάθαμε εμεί εχθέ, οπότε τι αναφέρουμε. Να ξέρετε, αλλάζει το σκηνικό λίγο στην Ελλάδα. Μην κρύσει, έχει φέρει διάφορε αλλαγέ στου αντιπίσημου αντιπροσώπου και είναι μια και αυτέ τι αλλαγέ που σύντομα θα ακουστούν, Αν το ξέρει. Πάρα. Για να έρθουμε λοιπόν ότι. Ε, σήμερα ανοίγει τα εγγένια, είναι η μέρα των δημοσιογράφων για παράδειγμα. Επίσημα θα είναι η μέρα του κοινού από το πρωί στι 10 μέχρι το βράδυ στις 8 στην έκθεση. είναι στον του λάκτιστου νιάτρου του ελληνικού. Η έκθεση του 2018. Και να μην ξεχάσουμε ότι, ε, ότι θα πρέπει να ξέρουμε ότι ότι θέλει έκθεση στα ανταλλακτικά. Η συνεργασία 25% είναι από Λάβα Motor Groups, τηλεφόρηση του Groups 23, και μπορεί να τηλεφωνήσει το 210-92.025 ή, αν θέλει να αγοράσει ένα καινούριο FTI, έχει μία έξω 800 ευρώ σε όλα τα μοντέλα, εκεί να πει ότι είναι από το ραδιόφωνο 94-94 FM, 93.3 FM. Είναι μία προσφορά στου ακροτές μας από τη Motor Groups, ναι. <σίλιο> yeah, η του 125, πάλι στο ίδιο τηλέφωνο 210-92.0-25, καλή ε, οπωσδήποτε για να πει ότι είναι ακροατήσει του διοφόνλων, για να έχει την έκπτωση και στην εργασία 25% και στα ανταλακτικά μα είπε 25%, αλλά και στην ε, έκπτωση των 20 ευρώ στο οποιοδήποτε το μύλο μπορεί φυσικά να τα δεί και σε εκθέσεις του Αμαγαντοκρούφία, αλλά και στην έκθεση αυτή του την ε, οποία ξεκινάει αύριο για το κοινό Ωραία, δεν έχουμε κάτι άλλο Στέφανε, έτσι Και απλώ <laughs> να προσέχουμε το Σαββατοκύριακο, που βρέχει πιο χαλαρά να κρατάμε προστάσεις να μην μιλάμε στο κινητό, τα παιδιά στο ψυχοκάσμα και πάντα με ζωνή ασφαλείας. και φυσικά έτσι να φοράμε κράνος στη μοτοσυλία, να το λέμε πάντα την μου από... Καλή σου μέρα Στέφανε, σε ευχαριστώ Καλή πολύ Καλημέρα εφέμεν τα 4,3 πάμε να ρίξουμε μια γρήγορη ματιά στα πρωτοσέλιδα του έντυπου τύπου Ο, όπως είναι λογικό κυριαρχεί το θέμα των συντάξεων των αναδρομικών τι γίνεται με τα υπηρετικά μισθολόγια ε, η συνέντευξη του Πρωθυπουργού Χθε στον Αλφα για τις προκλήσεις των Αλβανών στην κυρία του Κώστα Κατσίφα και ε, ε, πάση περιπτώσει αυτά είναι λίγο η, στη, ε, ότι στα σκόπια ξαναβλέπουν το σύνταγμα είναι, είναι ένα θέμα το οποίο το έχει η καθημερινή, εξετάζει αλλαγές στο άρθρο 49 που προκάλεσε πολύ μεγάλη ανησυχία ε, τι ακριβώς θα γίνει. Ε, ε, αυτά είναι τα θέματα, θα τα συζητήσουμε και στη συνέχεια με τους καλεσμένους μας. Πάντω η συμφωνία την οποία θα συζητήσουμε στη συνε... Εκκλησία με το ελληνικό κράτο που θα τη συζητήσουμε συνέχεια με τον κύριο Δημήτρη Στατακόπουλο τον δόκτωρα στο Πάντιο Πανεπιστήμιο που έχει μεγάλη γνώση γύρω από αυτά τα θέματα, ε, παίνεται ότι ήταν μάλλον μια έτσι πρόχειρη ιστορία παρά το γεγονό ότι δουλεύτηκε για τρία χρόνια μυστικά. Γιατί πριν λαλίσει πετηνώ η ιστορική αυτή συμφωνία όπω χαρακτηρίστηκε από τον κύριο Ιερόνιμο και από τον πρωθυπουργό, ο κύριος Τσίπρα για τον διαχωρισμό εκκλησίας κάτους αποδείχθηκε στην ουσία μια μούφα. Στην ουσία για την ακρία κατάφραν μέσα σε νέα λέξεις να ραδιάσουν τρία ψέματα, ειδικά ο κύριος Τσίπρας, κάτι που πρέπει και να αποτελεί ένα προσωπικό ρεκόρ του μάλλον. Η συμφωνία δεν ήταν τελικά συμφωνία, δεύτερον δεν είχε τίποτα το ιστορικό και τρίτον δεν αφορούσε το διαχωρισμό εκκλησίας και κράτους. Ήταν απλώς άλλο ένα, αντισβέρεις και μάλιστα οικονομικό.